Στοίχη 1 ως 18 του κεφαλαίου γιώτα γάμα. 1. Και στάθην πλησίων της αμμουδιάς τη θαλάσσης... και είδον από την θάλασσαν που συμβολίζει όχι μόνο την άβυσσον... αλλά και των ανήσυχων και ταραχώδι δολολατρικών κόσμων... να αναβαίνει θηρίον, οστερούμενος κάθε ανθρωπίνου αισθήματο και αιμοβόρος από απανθρωπίαν αντίχριστος. Και το θηρίον αυτό είχε κέρατα 10 και κεφαλάς 7 και επί των κεράτων του δέκα στέματα, σύμβολα της μεγάλης του δυνάμεως και της βασιλικής του εξουσίας και του πλήθους των διαχειριστών του κοσμικού και πολιτικού κράτους του. Και στα σκεφαλά αυτού ήσαν ονόματα βλασφημίας, δηλούντα την θεοποίηση των τότε και και των μετέπειτα μέχρι του οριστικού θριάμβου του Ευαγγελίου ολοκληρωτικών και αντιθέων κρατών. 2 και το θηρίον που είδα ή το όμοιον προς πάρδαλίν, και τα πόδια του ομοίαζον προς πόδια αρκούδας, και το στόμα του σαν στόμα λέοντος. Το ρωμαϊκό κράτος που λαμβάνει το σηκόν της αντιθέου κοσμικής και πολιτικής δυνάμεως, η οποία έκτοτε και μέχρι του οριστικού θριάμβου του Ευαγγελίου έδρασε και θαδρά κατά της Βασιλείας του Χριστού, Συγκεντρώνει την αγριότητα απ' ανθρωπίαν, και δύναμιν όλων των προαυτού υδρολατρικών κρατών, τα οποία κατέκτησε και διεδέχθη. Και έδωκεν εις το θηρίον αυτό ο Δράκων και σατανάς τη δύναμιν του και το θρόνον του και εξουσίαν μεγάλην. 3. Και είδα μίαν από τα σκεφαλάς του σαν να είναι σφαγμένη θανασίμος. Και η θανάσιμος αυτού πληγή εθεραπεύθη διαδεμονικού και αγυρτικού θαύματος, ώστε να φαίνεται κατά τούτο και το θηρίον ω διαβολική απομίμησης του εσφαγμένου και ζώντος αρνίου. Και κατελήφθη από θαυμασμόν όλη η γη και η ο πίσω από το θηρίον. 4. Και προσκύνησαν τον δράκοντα που έδωκε την εξουσίαν εις θηρίον. Και προσκύνησαν το θηρίον λέγοντες. Ποιος είναι όμοιος προς τον θηρίον και ποιος μπορεί να πολεμήσει μαζί του. 5. Και δόθησε αυτό από τον σατανάν στόμα που λέγει καφυσιολογία και βλασφημίας. Και κατά παραχώρηση του Θεού εδόθησε αυτό άδεια να κάνει πόλεμον επί 42 ή τι επί αίτη 3 και μισό. 6 και ίνιξε το στόμα του για να βγάλει βλασφημίας κατά του Θεού και κατά της ουρανίου κατοικία του, και κατά των συγκατοικούντων μεταφτού αυτού εν και αγίων, κυρνήθη αυτούς και θεοποίησε την κρατική εξουσίαν και ξύψωσε το είδωλόν της, ώστον μόνον άξιο να προσκυνείται και να λατρεύεται θεών. 7. Και επετράπησε αυτό να κάνει πόλεμον με τα μέλη της επηγής στρατευωμένης εκκλησίας και να νικήσει αυτά. Και του εδόθη κατευθείαν παραχώρηση να εξουσιάσει κάθε φυλήν και λαόν και γλώσσα και έθνο. 8. Αποτέλεσμα δε τη προσχαίρου ταύτη κοσμοκρατορία του θα είναι ότι θα προσκυνήσουν τον αντίχρηστο αυτόν όλοι οι κάτοικοι τη γη, όσον το όνομα δεν έχει γραφεί σύμφωνα με την προαιώνιον βουλήν του Θεού από τον καιρόν που ήρθε να κτίζεται ο κόσμο ή το βιβλίο τη ζωή του σφαγμένου Αρνίου. 9. Όποιος έχει πνευματικόν ενδιαφέρον και αυτή, ας ακούσει. 10. Εάν κανείς σύρει άλλους εις θα αχμαλωτιστεί και αυτός. Εάν κανείς φωνεύσει με μάχερα, πρέπει και αυτός σύμφωνα με το κρίμα της Θείας Δικαιοσύνης με μάχερα να φωνευθεί. Όλα τα δικήματα και καταπιέσει που θα κάνει με τα όργανά του το θηρίων θα πληρωθούν και θα τιμωρηθούν με το αυτό μέτρο και νόμισμα. Εδώ θα δειχθεί η υπομονή και η πίστη των χριστιανών. 11. Και είδων άλλο θηρίον να βγαίνει από την γη. Και είχε δύο κέρατα, όμοια προς τα κέρατα του αρνίου, ο όμως σαν δράκον. Είναι ο ψευδοπροφήτης που υπό το εξωτερικό φαινόμενο του προβάτου κρύπτει των λύκων και των σατανάν. 12. Και εκτελεί τούτο όλη τη δικαιοδοσία του πρώτου θηρίου υποτεταγμένων εμπρόσει αυτό. Και πείθει την Γη και εκείνου που κατοικούν ει αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίον το πρώτον του οποίου θεραπεύει το θανατηφόρον τραύμα. 13. Και ω ψευδοπροφήτη κάνει θαύματα γυρτικά μεγάλα, μέχρι του να καταβαίνει και φωτιά ακόμη από τον ουρανόν στην Γη εμπρόσει στα μάτια των ανθρώπων. 14. Και λόγω των θαυμάτων αυτών που κατευθείαν παραχώρηση του επετράπη να κάμει εμπρός στο πρώτον θηρίον, πλανά τους κατοικούντας επί της γης αυτούς να κάμουν εικόνα και είδωλον και να θεοποιήσουν το θηρίον το οποίο έλαβε το τραύμα της μαχαίρας και όμως έζησε. 15. Και του επετράπη να δώσει ζωήνι στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να ομιλήσει η εικόν του θηρίου και όσοι με τους παραπλανητικούς λόγους του Δευτέρου Θηρίου δεν θα επίθοντο να προσκυνήσουν το είδωλον και την εικόνα του πρώτου Θηρίου, του επετράπει να ενεργήσει ώστε να φωνευθούν. 16. Και ενεργεί όλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, και οι πλούσιοι και οι πτωχοί, και οι ελεύθεροι και οι δούλοι να δηλώσουν τελείαν υποταγήνεις στο θηρίων και να τους δώσουν χάραγμα και σφραγίδα ανεξάλληπτων εις το δεξιόν τους χέρι ή στο μέτωπο του, ώστε δι' αυτού να φαίνεται δημοσία και καθαρά ότι είναι δούλοι του θηρίου. 17. Και ενεργή και αποκλεισμών κατά των χριστιανών, ώστε κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να απολύσει παρά μόνον εκείνος που έχει τη σφραγίδα και το χάραγμα. Είναι δε φραγίδα αυτή το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός που αποτελείται από το άθρησμα της αριθμητικής αξίας τεκά του γράμματος του ονόματός του. 18. Εδώ είναι η Θεία Σοφία η κρυμμένη από τους μακράν του Θεού ανθρώπους. Όποιο έχει φωτισμένον ας αριθμίσει τους αριθμούς που κάθε γράμμα του ονόματος του αντιχρήστου σημαίνει και ας αθροίσει των αριθμών του θηρίου διότι δεν είναι αριθμός ονόματος υπερανθρώπου και υπερφυσικού προσώπου, αλλά αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός που βγαίνει από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας ενός εκάστου γράμματος του ονόματος του θηρίου είναι 666-ΙΧΣΙΣΤΕΛΙΚΟ ίσον όνομα που αντιτίθεται και πλαστογραφεί και διαλύει το όνομα Χριστό.